Θέλουν να ξυπνήσουν όλοι οι Έλληνες Χαίρομαι γιατί εδώ υπάρχουν έξυπνοι Έλληνες Χαίρομαι γιατί εδώ υπάρχουν έξυπνοι Έλληνες Είχαμε μέχρι τώρα την έξυπνη ΣΥΤΑ Το έξυπνο Τιγάνι, την έξυπνη Παντόφ Λαμπάνιου, πολύ χρήσιμη. Τον έξυπνο Πολυκόφτη, την έξυπνη Λάμπα, πάρα πολλά έξυπνα. Και μάθαμε χθε από τη συγκέντρωση που είχε ο Βελόπουλος στον Πειραιά, ότι πια έχουμε και του έξυπνου Έλληνε. Φαντάζομαι με την ίδια χρηστικότητα που έχουν όλα αυτά τα πολύ χρήσιμα προϊόντα, μερικά από τα οποία σα ανέφερα μόλι. Έτσι λοιπόν χαρακτήρισε του Έλληνε που πάνε και τον ακούνε, που τον ψηφίζουν και ανήκουν στι τάξει του κόμματο. Τη ελληνική λύση ο Βελόπουλο και οι Έξυπνοι Έλληνε. Δεν θέλουν να ξυπνήσουν όλοι οι Έλληνε. Χαίρομαι γιατί εδώ υπάρχουν έξυπνοι Έλληνε. Θέλουν τον Έλληνα υποτισμένο, θέλουν τον Έλληνα σε θέλουν τον Έλληνα να μην σκέπτε. Εσεί είστε οι Έλληνε που σκέφτεστε, οι έξυπνοι που σκέφτεστε για μια καλύτερη Ελλάδα. Έξυπνη σίτα, έξυπνη σκούπα, έξυπνη γλάστρα Έξυπνη Έλληνες Σούπερ προσφορά Το σετ περιλαμβάνει δύο τηγάνια με πυρίμαχο καπάκι και τρία δώρα Το μικρό τηγάνι, ηλεκτρικό μήλο μπαχαρικών και τη σπάτουλα Αντερστάν Αυτό που λέει το αντερσταν, αντερστανμένοι, είναι ο Μόρφου, Μητροπολίτη κάτω στην Κύπρο. Τα προηγούμενα ήταν ο Βελόπουλο και οι έξυπνοι του Έλληνε. Ακούσαμε το πλήρε απόσπασμα για να ξέρετε τι ακριβώ είστε εσεί. Χαζί που δεν πηγαίνετε, δεν ψηφίζετε, δεν ακούτε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Οι έξυπνοι είναι όσοι πηγαίνουν στον Κυριάκο Βελόπουλο και παίρνουν και τα τελοπών, τα προκτικών, το αριστοκρατικών το βυζαντινών και διαβάζουν κυρίω επιστολέ Ιησού. Με κάτι τέτοιο, έχουν γίνει όλοι. Έξυπνοι και του έξυπνου Έλληνε του φοβούνται όλοι. Αυτή είναι η επικίνδυνη ατζέντα του συστήματο του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και του ΚΙΝΑΛ. Η αλλίωση του πληθυσμού. Η αλλίωση του έθνου. Ξέρετε γιατί. Μόνο τον Έλληνα φοβούνται όλοι. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε ο Γκέιτ εδώ. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγαν στη Δήλο. Ψάξτε λίγο παραπάνω. Δεν είναι τυχαίε όλε αυτέ οι ενέργειε και πράξει του. Δεν συνωμοσιολογώ. Όχι. Κανεί δεν το λέει αυτό, κανεί δεν το υποστηρίζει, αλλά όλο ο πλανήτη ασχολείται και φοβάται του Έλληνε. Τον έξυπνο Έλληνα εννοείται. Αυτό φαίνεται αν δείτε την επικαιρότητα όλου του πλανήτη. Όλοι αναφέρονται σε εμά, έχουν να κάνουν με εμά, θέλουν κάτι να πάρουν από εμά και κυρίω από του έξυπνου Έλληνε του Βελόπουλου. Η Ερτ βγήκε με την κάμερα, παγανιά έξω και ρωτάει για κάτι που αποφασίστηκε ή θα ισχύσει σε κάποιου τομεί στη Μεγάλη Βρετανία δουλειά τεσσάρων ημερών. Και βγαίνει έξω και ρωτάει και του πολίτε. Οι περισσότεροι πολίτε λένε ναι, να εφαρμοστεί αλλήλιο τι θα έλεγε κάποιο. Αλλά υπάρχει και μια κυρία που έχει μια εντελώ διαφορετική και πολύ πρωτότυπη άποψη. Κάνουν ένα πείραμα στη Βρετανία και δουλεύουν τέσσερι ημέρε τη βδομάδα. Εσεί θα το θέλατε αυτό εδώ, κύριε γίνεται... Λάγκεν. Καλά. Βέβαια. Πολύ ωραία. Μακάρι. Πιστεύω θα ήταν καταπληκτικό κάτι τέτοιο. Εν πρώτη, ακούγεται καλό. Λοιπόν, εγώ θεωρώ σωστό να δουλεύουν. 7 μέρε την εβδομάδα. Tamam. Εγώ θεωρώ σωστό να δουλεύουνε, να δουλεύουνε, να δουλεύουνε. 7 μέρε την εβδομάδα. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια. Πιτσίπι, αιχ, 7 μέρε την εβδομάδα. Understand, understand Εδώ η κυρία λέει ο για τον εαυτό της, δεν βάζει πρώτο πληθυντικό Χρησιμοποιεί δεύτερο πληθυντικό Και λέει εγώ πιστεύω, αυτό το στολίζει και με ωραία ελληνικά Και με ωραίο ύφος Ότι πρέπει να δουλεύουν ναι, 7 μέρες την εβδομάδα Πολύ σωστό, πολύ ωραίο ε, Αφορά τους άλλους Αφού βρήκε κάμερα, αισθάνθηκε την ανάγκη Να πει και αυτή το δικό της Ε, μια άλλη κάμερα βγήκε πάλι έξω να ρωτήσει αν είμαστε ευχαριστημένοι για την τιμή της βενζίνης η οποία κάθε μέρα πάει και λίγο προς τα πάνω. Δεν μπορεί να κατεβάσει 30 λεπτά τώρα μπαμ, μπαμ αυτό είναι full pass, τελείωσε. Έτσι δεν είναι αδελφέ, να χαρούν όλοι. Καλά, κακάνη τώρα, έτσι. Τζέχονα φουλάρω. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά, δηλαδή. Πρέπει να έχει πάνω από 6 μήνε. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο που πληρώνω 2,5 ευρώ τη βενζίνη, 2,60 δηλαδή. Δεν ξέρω τι να πω. Φέτο 40 ευρώ την πρώτη φορά, σωστική κατάσταση. Τι να σου πω, Α εμά και το κοροϊδία. Ωραίο, αυτό το γελάκι το κρατάμε λίγο Θα μας πάει και παρακάτω Θυμόμαστε όλοι και ξέρουμε όλοι Και χρησιμοποιούμε όλοι, ειδικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές Για την ακρίβεια Και με την ακρίβεια το ή καταναλωτής Την... Ε, Εφεύρεση, απόφαση, δημιουργία του Υπουργείου Αναπτύξεω, σε αυτήν εδώ την καρέκλα που κάθομαι εγώ τώρα, πριν δύο ώρε καθόταν ο Άδωνη Γεωργιάδης τον είχαν καλεσμένο η Χριστίνα και ο Δημήτρη, Τάκης και Κοράη και του είπε εκεί τα δικά του, είχε έρθει εδώ στο στούντιο, θυμόμαστε να μα λέει από παλιότερα παράθυρα ότι έχει φτιάξει το καταναλωτή που είναι πολύ χρήσιμο και πρέπει να μπαίνουμε εκεί για να βλέπουμε το φθηνότερο και να πηγαίνουμε στο φθηνότερο, όπου αν είναι αυτό το φθηνότερο και για όποιο προϊόν. Μάλιστα στα παραδείγματά του είχε χρησιμοποιήσει δύο προϊόντα. Το ένα ήταν η βενζίνη. Να θυμηθούμε τι μα έλεγε. Πατά το κουμπάκι, κατεβάζει την εφαρμογή εδώ Ωραία. ή καταναλωτή. Πατά το ή καταναλωτή εδώ. Μπαίνει μέσα. Ναι. Έτσι, έχω βάλει εγώ δει τα καύσιμα εδώ. Πατά τι καύσιμο θέλει. Λέω α πούμε βενζίνη. Και πούμε, από το πιο φτηνό μέχρι το πιο ακριβό. Σου λέει α πούμε εδώ, α πούμε στο Περιστέρι. Ένα 729. <laughs> Στην Αθήνα στη Ρεγκούκου. Ένα 737. Μην κρυνιάζει τώρα την ώρα. Έχουμε φτιάξει ολόκληρη εφαρμογή <laughs> για να <laughs> σε βοηθάμε να πάμε στον Έτσι λοιπόν, live το έκανε στο παράθυρο. Νομίζω το χειμώνα είναι. Οι Τι τιμέ δεν ισχύουν αυτέ που είπε, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα, το ξέρουμε όλοι. Έμπαινε στο η καταναλωτή, πήγαινε στα καύσιμα, το παρουσίαζε, πάντα για το κουμπί. Μα έβγαλε στην Κούκου στο περιστέριο, την είναι πολύ φθηνά τα πράγματα και ξεκινούσαμε όλοι από όπου και αν ήμασταν, στο λεκανοπαίδω, να πάμε στην Κούκου να βάλουμε βενζίνη. Ο Βαγκελάδο προχθέ έκανε ένα άλλο ρεπορτάζ. Βρήκαμε στο η e καταναλωτής πρατήρια τα οποία όπως τα ακούσετε ούτε ξέρουν το η e καταναλωτής αλλά υπάρχει η τιμή τους, υπάρχει πρατήριο δηλαδή το οποίο είχε τιμή 1,989 στο περιστέρι Δεν υπήρχαν αυτές τις τιμές όμως, άλλα <laughs> έλεγε το η e καταναλωτής αλλά ήταν εκεί Χτες λοιπόν το βενζινάδικο στην Κωνσταντινουπόλεο στο περιστέρι έγραφε το η e καταναλωτής ότι έχει 1,989 τη βενζίνη Ε, θα πρέπει να πάμε όλοι γιατί αυτό βλέπουμε. Εκεί είναι και λε, πάω γιατί είναι το φθηνότερο. Ξέρετε πόσο πούλαγε χθε αυτό το πρατήριο. 2,38. <laughs> το η καταναλωτή έγραφε 1,989 και ο άνθρωπο πούλαγε 2,38. <κυρίζει> Όταν τον ρωτήσαμε, μα είπε: Δεν την ξέρω εγώ την εφαρμογή. Η καταναλωτή και δεν την έχω ενημερώσει και ποτέ. Πώ βρέθηκε χριστιανέ μου αυτή η τιμή και τι μα απάντησε. Εγώ τόσο πούλαγα κοντά πριν τον πόλεμο. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω να σα πω. <κυρίζει> Ότι είναι μαϊμού όλο αυτό που μα παρουσίασε ο Άδωνη. Ότι είναι μουφα, ότι είναι παπάτζα Εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Έχω εμπιστοσύνη στον Υπουργό, δεν ξέρω εδώ δημοσιογράφο τι κάνει και τι βρήκε στην Κωνσταντινούπολη. Να πάει στην Κούκου, πάρα που είναι φτηνά τα καύσιμα. Κάτι τέτοια εκείνη την εποχή που μα παρουσίασε το η καταναλωτή, το οποίο είναι έγκυρο. Δεν το συζητάμε, φαίνεται, αποδεικνύεται. Και όλοι τον συμβουλευόμαστε πριν πάμε να ψωνίσουμε το οτιδήποτε. Η βενζίνη τα. Λαχανικά που θα ακούσουμε σε λίγο. Εκείνη την εποχή είχε βγει σε άλλο κανάλι, όχι στον οικονόμο που το έδειξε το καταναλωτής και ένας συμπολίτης μας από την Πάτρα ε, κάνοντας χρήση του καταναλωτής είχε πάει στο Αίγιο γιατί εκεί είχε βρει φτηνή βενζίνη και είχε πάει και στην Αφπακτό, ωραία είχε περάσει εκείνη τη μέρα, για να βρει φτηνό ψωμί. Έχουν έρθει μηνύματα. Είναι ένα φίλο μα από την Πάτρα, ο οποίο βρήκε φτηνή βενζίνη στην Αφρική. Στο ξυλόκαστρο. Φεύγει από την, Πάτρα, από την Πάτρα, πάει στο ξυλόκαστρο και μετά θα βγει. Πάει... Φτηνό ψωμί στην Αφπακτό. Και μετά θα πάει στην Αφπακτό γιατί βρήκε φτηνό ψωμί. Το να πηγαίνουν οι καταναλωτέ εκεί που είναι τα πράγματα φτηνότερα είναι πάρα πολύ καλό. Έχαρτ! Γόσαλα, Πάμε ξυλόκαστρο για βενζίνη! Ου! Πηγαίνουν οι καταναλωτέ εκεί που είναι τα πράγματα φτηνότερα. Είναι πάρα πολύ καλό. Η Παέγυο, εγώ, είναι πιο μακριά. Στο Ξυλόκαστρο από την Πάτρα, πιο μακριά. Έτσι λοιπόν, εκείνο ο συμπολίτη μα είχε μπει στο καταναλωτή, είχε δει στο Ξυλόκαστρο φτηνή βενζίνη, πήγε, του τύχησε πιο φτηνά. Δεν το συζητάμε και μετά κατευθείαν ο ήταν πήγε και ε, ναύπακτο. Φαντάζομαι πήγε από τη γέφυρα. Πλήρωσε και τη γέφυρα και ήταν και το ψωμί και η βενζίνη πολύ πιο φτηνά. Και εδώ ο Υπουργό τότε είχε πει. ότι είναι καλό να, οι πολίτες να βρίσκουν το πιο φτηνό για να πάνε. Αυτά τα έλεγε τότε. Σήμερα είπε το ακριβώς αντίθετο. Εγώ αν λέω πρατήριε με εξαιρετικά χαμηλή τιμή καυσίμου. εγώ, ο Γιουριάδης, δεν βάζω ποτέ βενζίνη εκεί. Το να πηγαίνουν οι καταναλωτές εκεί που είναι τα πράγματα φτηνότερα είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ, ο Γιουριάδης, δεν βάζω ποτέ εκεί. Δεν βάζω ποτέ βενζίνη εκεί. Θεωρώ ότι το πιθανότερο είναι το κάψιμο να είναι προβληματικό. Είναι καλό οι πολίτε να ψάχνουν το πιο φθηνό. Αλλά ο ίδιο δεν βάζει βενζίνη στα φθηνά, γιατί μάλλον το κάψιμο είναι προβληματικό. Αυτό θα μπορούσε να το πει, να το πω εγώ. Οποιοδήποτε από εσά, ότι όταν βλέπουμε φτηνή βενζίνη, κάτι δεν πάει καλά. Το λέει η πρόεδρο των Βενζινοπολιών τη Αθήνα, το λένε οι συνδικαλιστέ όλοι Ότι όταν βλέπετε κάτι φτηνό, πολύ φτηνό, ειδικά αυτή την εποχή, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν μπορεί να το λέει ο υπουργό. Ο υπουργό πρέπει να κάνει κάτι ώστε να ψάξει αν κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το βενζινάδικο και ε, γίνεται ξέπλυμα, γίνεται λαθρεμπόριο, έχει αλλοιωθεί το καύσιμο και μπορεί να είναι επικίνδυνο για του κινητήρε ή δεν ξέρω γιατί άλλο. Δεν μπορεί να είναι σχολιαστή, παρατηρητή, απλό πολίτη και να λέει και τη γνώμη του ότι όταν βλέπω φτηνή βενζίνη δεν πάω εκεί με τίποτα. Ενώ όλοι οι άλλοι βρείτε τη φτηνή βενζίνη από το καταναλωτή που σα έχουμε ανεβάσει. Το οποίο ο καταναλωτή όμω δεν αντιστοιχίζεται με την πραγματικότητα γιατί ο καθένα βάζει ό,τι θέλει, όποτε θέλει και ό,τι ώρα θέλει. Αυτό το μπάχαλο όλο λέγεται συνεισφορά, προσφορά προ τον πολίτη. Αλλά το ένα προϊόν ήταν η βενζίνη. Το άλλο προϊόν που θα ψάξουμε στον εκαταναλωτή είναι. Μπαίνει μέσα στο καλάθι την οικοκυράς εδώ Δεν Βάζεις το, το καλάθι τι θες να αγοράσεις Σκανάρει το σημείο που είσαι Και σου λέει σε ποια απόσταση Από εκεί που στέκεσαι Θα, θα κερδίσεις τόσα λεφτά Αν πας δεξιά αν να πας αριστερά Και άρα θα μπορείς να ξέρεις Από το σημείο που στέκεσαι Πού θα βρεις φθινότερο το αγγούρι Το δεύτερο προϊόν. Αν ενδιαφέρεστε, μπείτε στο καταναλωτή. Φαντάζομαι γίνεται ε, καθημερινή ανανέωση των φτηνότερων τιμών. Είναι χρήσιμο, είναι δροσιστικό. Είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Οπότε αξίζει τον κόπο να ψάξετε. Ακόμη και από την πάτρα να το βρείτε στο Ξυλόκαστρο ή στο αίγιο ή στην Αύπακτο Μια που θα πάτε για αυτήν την βενζίνη. Πάρτε και αγκούρια. Πολύ χρήσιμα, ειδικά αυτήν την εποχή. Ο Βελόπουλο μίλησε στον πειρά. Κάνει συγκεντρώσει προεκλογικέ. Πάει κόσμο, γίνεται χαμό. Υπάρχει πάθο, υπάρχει ένταση. Και κάποια στιγμή ο παρουσιαστής εκεί πριν ανέβει βελόπλος τον παρουσιάζει. Ελληνική λύση, πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, τα έλεγε και τα λέει. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού Κυριακός. Βελόπουλος, ο πρόεδρος της καρδιάς μας Του Θεού μας Το μόνο πατριωτικό κόμμα Στο οι φρεγάτες, στο η πατρίδα η ξίδα μας, το εθνικό συμφέρον Με το εντερικό λοιπόν, μόνο 29 ευρώ Η ελληνική λύση είναι εδώ, είναι ελληνική <Ροί> Πρώτα η Ελλάδα Ο μπάθος ο Μαροκινός Αλήθειες που δεν θα ακούσετε Ή βυζαντινών και τελειώνει το έχος τους Αυτά που σας κρύβουν Βρέθηκε στους Μολάους, η Σπάρτη, το ορεκτό Γερμάνιος Αυτά που ο Κυριάκο Βελόπουλος σας λέει δεκαετίε. Δυο γιγάντιες μαύρες τρύπες αναμένεται να συγκριστούν και να ταράξουν τον χωροχρόνο Στο πολιτικό γίγνεστε για να κάνουμε την Ελλάδα υπερήφανη όπως την αρμόζου Άρε Ελλάδα Πειραιότησ Φάτε, φάτε, φάτε! Ελληνική λύση! Πούκομα, πούκομα! Κυριακός Βελόπουλος! Διαπάσαν όσων <laughs> πάσαν μαλακίαν, κάνει θαύματα, παιδιά! Έρχεται πλέον η ελληνική λύση! Καταλάβατε σαβά. Εκούcha lo que dice al caminar! Nos canta el chibi -chibi para bailar! Αντερστάν. Αντερστάν, ναι, αντερστάν. Έτσι λοιπόν έγινε η παρουσίαση. Όλα αυτά συνέβησαν στο Μπειραιά. Τι προηγούμενε μέρε, τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Ο δήμαρχο τη Αθήνα, Κώστα Μπακογιάννη, επιτυχημένο δήμαρχο, με έργο. Το βλέπουμε όλοι στο κέντρο. Από τη μέρα που ξεκίνησε την δημαρχία μέχρι τώρα φτιάχνει έναν δρόμο και μια πλατεία. Τον περίφημο μεγάλο περίπατο. Με πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια. Ο δήμαρχο λοιπόν βρέθηκε στο studio του Σκάι πριν λίγε ώρε. Και τον ρώτησαν εκεί, του έκαναν, όχι δεν ήταν σκάι, ναι, του έκαναν μια ερώτηση, δεν ήταν σκάι, του έκαναν μια ερώτηση και έχει σημασία λίγο, όχι τόσο η απάντηση, κάτι που συνέβη κατά τη διάρκεια της απάντησης. Η ομόνια και η περιοχή εκεί θα ήταν διαφορετική αν δεν υπήρχε αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός των μεταναστών. Δηλαδή κάτω από την Μενάνδρου, στην Ευρυπίδου. Και κάτω από την Αγίου Κωνσταντίνου αυτό που κυριαρχεί είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός των μεταναστών. Αυτό είναι το, το μεγάλο πρόβλημα. Αυτή η περιοχή έτσι θα είναι. Αμυζόλυτα δεν είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. δεν είναι. Όχι, δεν είναι Στο Μέγκα Ιτάνο, ο Χασαπόπουλο του κάνει την ερώτηση. Ρέταρε, με κάποιο τρόπο ρέταρε και δεν τον έχουμε συνηθίσει. Έχει εφράδια λόγου, έχει επιχειρήματα πάντα, έχει περιεχόμενο, με στό λόγο. Ε, πέσαμε από τα σύννεφα. Λίγο μετά επανήλθε γιατί μα έδωσε κάποιε κατευθύνσει. Όλοι μιλάμε για μια πόλη που είναι γκρίζα, μια τσιμεντούπολη, μια ασφαλτούπολη, που δεν μπορεί να αλλάξει. Ε, λοιπόν, έχουμε δει στο παρελθόν πώ μπορεί να αλλάξει αυτή η πόλη και πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει και τώρα. Πρακτικά, έχουμε ένα νέο πρόγραμμα πρόσωψη για όσους μαζουλέπουν αν έχουν την καλοσύνη να μπουν στο www.amizolvk.gr να μπουν στο Νομίζω προλάβατε να το σημειώσετε, να το γκουγκλάρετε για να μπείτε σε αυτό, για να φτιάξετε την πρόσωψη έτσι ακριβώ όπω το περιγράφει ο Δήμαρχο τη Αθήνα. Ξεκινήσαμε με του έξυπνου Έλληνε, αλλά μέσα του Βελόπουλου έχουμε μεγαλουχηθεί στα έξυπνα. Είπαμε και πριν: σίτε, βατραχοπέδιλα, παντόφλε και διάφορα άλλα τέτοια πολύ διακόπτε. Πολύ ωραία. Ε, τελικά υπάρχει και το έξυπνο οχταπόδι. Μέσα στο τρίμερο, μάθαμε για το έξυπνο οχταπόδι. είχε μια δημοσίευση, ένα άρθρο η Καθημερινή για το πόσο έξυπνο είναι το χταπόδι με επιχειρήματα και κατέληγε ότι δεν πρέπει να το τρώμε το χταπόδι γιατί είναι έξυπνο έβαλε ένα νέο κριτήριο στο τι τρώμε αν κάτι είναι πιο έξυπνο από τον άνθρωπο ή εξίσου έξυπνο ή έξυπνο τελεία δεν το τρώμε, τρώμε μόνο τα χαζά, όντα Οπότε αυτό δημιούργησε, αντανακλαστικά, δημιούργησε ένα άλλο στο διαδίκτυο. αυτό ασχολείται το διαδίκτυο τρει μέρε τώρα. Αν τρώμε δεν τρώμε το χταπόδι. Έκανε ένα retweet του κειμένου αυτού η Μαρέβα Μητσοτάκη. Αμέσω μετά και ο Άδωνη Γεωργιάδη. Οπότε πήρε και πολιτική διάσταση. Φαντάζομαι οι Σιριζέοι τρώνε τα χταπόδια. Οι Νεοδημοκράτε δεν τρώνε τα χταπόδια. Θα είναι προεκλογικό θέμα, Διαξιφισμοί, αντιπαράθεση. Ένα ακόμη κριτήριο για να ψηφίσει ο ελληνικό λαό. πάντα στο πλαίσιο των σοβαρών θεμάτων που αντιμετωπίζουμε. Έτσι λοιπόν ε, ήρθε το χταπόδι στην επικαιρότητα με έναν ανορθόδοξο και παράξενο τρόπο. Συνεχίζει το καυγάς και ο ακόμη στο διαδίκτυο. Ε, δεν θα μπούμε εδώ αν τρώμε δεν τρώμε. Βέβαια αν θέλετε να περιγράψετε 2,11,10,80,8,80 τρώει τα χταπόδια. Πείτε του για τα χταπόδια, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Όμω μας ήρθε στο νου κάτι που θα γινόταν σαν το χταπόδι.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 <laughs> luna de miel. Αυτό λοιπόν ήταν το χταπόδι που θα τον χτύπαγε τον Τζίπρα Σαν το χταπόδι κάτω δεν βγήκε πρόεδρος Βγήκε ο Μητσοτάκης και έτσι επιβίωσε Ο Αλέξη Τσίπρα, το τραγούδι που ακούμε είναι από την ταινία Ημερολόγια Μοτοσυκλέτα. Αν δεν την έχετε δει, δείτε την. Πολύ ωραία. Περιγράφει τα παιδικά χρόνια του Τσεκεβάρα, παιδικά ανικά μάλλον, ε, μαζί με το φίλο του, αυτό είναι το θέμα τη ταινία, και την περίφημη μοτοσυκλέτα. Έχουν πάρει, έχουν πάρει τη μοτοσυκλέτα του και είναι πραγματική ιστορία. Και οργώνουν, γυρίζουν στι χώρε τη Λατινική Αμερική και βλέπουμε και το πώ ζούσανε. τη δεκαετία του 40 κάπου εκεί οι χώρες της Λατινικής Αμερικής γιατί όλο αυτό γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1928 ο Ερνέστο Τσέκευάρα το ροσάριο της Αργεντινής γεννήθηκε σαν σήμερα για να μείνει για πάντα ζωντανό. όπως όλοι ξέρουμε δεν είναι μόνο μπλουζάκι, δεν είναι κούπα δεν είναι αφίσα στα δωμάτια είναι κάτι πολύ περισσότερο και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει Έτσι κάπως βάλαμε το συγκεκριμένο τραγούδι που είναι από μια δεξίωση χορό γλέντι που γίνεται εκεί σε ένα σπίτι κάπου και το τραγουδά είναι μια πολύ ωραία κυρία στην τένια. Αν δεν την έχετε δει δείτε την είναι ότι πρέπει για να μπείτε λίγο σε αυτό το κλίμα. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, το τηλέφωνο το είπαμε άλλη μια φορά 211 11 το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα είναι radio.papakiparapolitica.gr η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο σήμερα ελληνοφρένια.gr το επίσημο site του ομίλου ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους στο youtube μας βρίσκεται στο ελληνοφρένια official θα πάμε να ακούσουμε το λαό πριν να ακούσουμε το λαό και από αυτό το μικρόφωνο και από αυτή την εκπομπή για την επίθεση στο σπίτι του Άρη Πορτοσάλτε αν έχετε δει με γκαζάκια αν το έχετε μάθει μες στη νύχτα αυτονόητη, απερίφραστη, απόλυτη καταδίκη τέτοιων ηλίθιων πρακτικών, δεν οδηγούν απολύτως πουθενά και δεν ξέρω αν αυτοί που το έκαναν θέλανε κάτι άλλο, αλλά αυτό που καταφέρουν είναι να ηρωποιήσουν το εκάστοτε θύμα και να μην αναγκάσουν ποτέ κανέναν να πάψει. Αυτά δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι τελείως αδιέξοδο, το έχουμε πει και άλλε φορές, άλλη μια φορά και από εδώ. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το λαό, πρώτο μέρος. Κολλάνε οι διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού θα είσαι το τρίμηνο να έρθω να σε ξεποπουλιάσω. Αχ, γιατί είναι έτοιμο. Είναι πανέτοιμο και φλογερό. Όχι έτοιμο, έθιμο, είναι έθιμο. Α, έθιμο. Όχι, έθιμο δεν είναι. Απλά έχω πολλέ ορμέ και με ανάδεισε και δεν Δηλαδή στι ορμές σου πράγματα. Σε κομβουλιάζω κοτούλες, κοτούλες σαν και του λόγου. Αχ, έλα, έλα, έλα, μετά να μ' αλείψει με πίσα κιόλας, τα πούπουλα δηλαδή να'ναι μαζί με την πίσα. Πίσα και πούπουλα. Να γίνουμε, παιδιά. να γίνουμε, Πιά. για σένα νε μπαμπέσα. Θεμά το γιατήμα, τα κεφάλια μέσα, πίσα και πούπουλα για σένα νε μπαμπέσα. Για σένα νε μπαμπέσα, για σένα νε. Όλα μέσα μπαμπέσα. Λοιπόν, ήθελα φίλε μου να σε κράξω, αλλά τα ονόματα πριν εκεί στο δίσκο μου και. ξέρει, τα νε πιασερίγο και δεν έχω ρέξη να σε κράξω. Καλύτερα. <laughs> <laughs> δεν αφού, είχα και εγώ την οπότε μια χαρά. Για μη δεν κεβρεύει που. Έξα, σήμερα. Σε θυμάμαι. Ελαγιά. Ε, κάτσε <laughs> ρε φίλε, τι έλαγινα. Αφού είπε ότι δεν, ότι κοτά σήμερα. Δεν θέλω, όχι κοτάω, δεν θέλω για σένα για να μη σε αναστατώσω καθώ έρχεται για το τρίμερο και δεν θέλω να δημιουργη. <σομίως> Ωραία, τέλο, δεν θα να αναστατώσει. Τα πάμε φυλάκια ρουφιχτά. Εντάξει, ήθελα να σου πω και κάτι άλλο. Για αυτό άντε φυλάκια. Έλα, πε και τα άλλα πραγματάκια. Άντε να σε ανοιχτώ. Για <σομίως> το τώρα, αφού δεν με κλείνει έτσι, ήταν σαν το τσουκαλά τώρα. Άντε, για, για <σομίως> το, δεν έχω. Εντάξει, είσαι και <σομίως> έχω τον τρόπο μου Όπω είμαι στην προπόνηση, α πούμε, ακούω κάτι κάπω εκεί πέρα. Είναι πολλοί που είναι φασιστάκια δίπλα μα, ξέρει. Τριγύρω μα, ρε τσπουτά να γίνεται, ξέρει τι γίνεται. Και ακούω τον άλλον τώρα, Άννα, Άριστορο, Κέφαλη, λέει κατσιδιάρι που σα χρειάζεται. Πώς θα, θα ενεργούσε εσύ, Εύα, θα ενεργούσε, Τι θα κάνει εκεί με την ώρα, Πέσβο. Εκεί θα τον έστελνα πηγάδα κατευθείαν, στην κοντινότερη πηγάδα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αν έλα όμω, εντάξει, λε, ξέρει, θυμάμαι και τη ρίση τη γιαγιά μου που έλεγε Μπερίνε η πέτα σα κατά, γιατί το μόνο που θα πα Να το έχω πάντα αυτό νου. Γι' αυτό δεν ρίχεις πέτρα στις κατά κατευθείαν στο πηγάδι και τελειώνει. Δεν ρίχνεις φίλε αυτό θα ήταν το ιδανικό αλλά σκάτα μας κυβερνάνε ρε, φίλε μας κυβερνάνε τα πατσισταριά ρε. Ναι. Παρακαλώ. Είναι και παρακαλώ. Εδώ παραπολιτικά. Α, είναι ο Ναι. A koušete tory, že Για τα τάγκ που θα πάρουμε από τη Γερμανία. Δεν είναι τάγκ ακριβώ, τέλο πάντων, ναι, θα πάρουμε καινούρια. Τη Μίζα, ποιο θα την πάρει. Ε, όχι, εμείς, αν είναι δυνατόν σε κυβέρνηση Μιτσοτάκη, Τρολμάτε να βάζετε τη λέξη Μίζα δεν δίπλα από ε... αυτά τα ονόματα. Δεν μου λε, αποστολή. Άκουσε, επειδή σε, σε ακούω χρόνια και δεν είχα πάρει τηλέφωνο. Τώρα παίρνω. Είμαι μεγάλο, είμαι 80 χρονών. Γνωρίζω την οικογένεια Μιτσοτάκη. Αυτή είναι η καταστροφή τη Ελλάδο. Ε, ε, όχι, ε... όλα να Αυτό. Κάνε μια αναδρομή από την κατοχή μέχρι τώρα, να δεις τις συμφορές που έχει φέρει. Λοιπόν, και επειδή είχα κάνει και συνεργασία. Χρειάζεται έναν δρομή, Λίγο να κοιτάξεις έξω, τις μισές συμφορές έχουν φέρει αυτοί. Και δεν μου λες, πού βρήκε τόσα λεφτά που έγινε η πλουσιότερη πολιτική οικογένεια. Ε, δουλέψανε, δουλέψανε. Κάνανε οικονομία και στο οδό Μυραμπό το παστήρι το μοιράσανε ορθά. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Α. Ήτανε στην εξορία. Που έχετε τον κάνανε δουλίτσα. Τώρα μην τα λέμε κι όλα αυτά. Έκανε οικονομία ο πατέρα από τι φασολάδε που τσέτρωγε ανάλαδες Δεν έβαλε λάδι. Και πήγαινα σε τρία συσίτρια και έτρωγα τρει φασολάδε ανάλαδε κάθε μεσημέρι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, <Κι> Τόσοι στο λάδι, το, εδώ τόσοι τόσο, μαυραγωροί της κάνουν περιουσίες με το λάδι. Ναι. Η Μητσοταγέδεα κάνει. Ναι και έφυγε και πήγε στην Τουρκία και το πήρε ο το λέμε. Σα εδώ. Ναι λοιπόν κοίταξε αγόρι μου τώρα σοβαρά. Αυτή θα είναι η καταστροφή μας σε αυτή η οικογένεια. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Θυμήσου το δώσεις σαν Δεν βασίζεται κάπου αυτό που λέτε αλλά τέλος πάντων. <laughs> Δέχομαι την άποψή σας. <laughs> Δεν θέλουν να ξυπνήσουν όλοι οι Έλληνες. Χαίρομαι γιατί εδώ υπάρχουν έξυπνοι Έλληνες. Χαίρομαι γιατί εδώ υπάρχουν έξυπνοι Έλληνες. Εκεί υπήρχαν στον Πειραιά προχθές, φαντάζομαι σε όλες τις συγκεντρώσεις. Ρωτάτε για την ταινία και στον αποστόλη έξω και εδώ κάποια μνήματα βλέπω. Ε, η ταινία λέγεται ημερολόγια Μοτοσυκλέτα, μουσική της οποίας παίζουμε σήμερα, αυτό το τραγούδι, το τσίπι τσίπι που ακούμε. Η ταινία ε, αναφέρεται στο 1952, είπα δεκαετία 40. 1952 ήταν, ήταν 24 χρονών ο Τσεκεβάρα, φοιτητής της ιατρικής, μαζί με τον φίλο του Αλβέρτο Γρανάδο, 29 χρονών αυτός, βιοχημικός. Πήραν την περίφημη Νόρτον 500 κυβικά, την έλεγαν «ποδερόσα». Και γύρισαν χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αυτό βλέπουμε στην ταινία. Τη δεκαετία του 50, αρχές δεκαετίας 50, αυτές οι χώρες ήταν πολύ φτωχέ, εξαθλίωση, αδικία, χούντες σχεδόν σε όλες. Αυτό το ταξίδι ήταν καταλυτικό ώστε ο ιατρικής, μόλις το τέλειωσε εννιά 9 μήνες κράτησε όλο αυτό το ταξίδι στις χώρες αυτές, να έχει πια γίνει, Ένα πολλά υποσχόμενο, α το πούμε έτσι, επαναστάτη. Τον άλλαξε τελείω αυτό το ταξίδι. Αυτό φαίνεται μέσα από αυτή την ταινία. Δείτε την. Ημερολόγια Μοτοσυκλέτα υπάρχει ακόμη. Υπάρχει και βιβλίο. Διαλέγετε και παίρνετε. Νομίζω η ταινία είναι ε, καλύτερη. Παίζει ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ. Πολύ ωραίο ηθοποιό. Γνωστό, με άποψη ηθοποιό. Έχει παίξει σε πολύ ενδιαφέρουσε ταινίε. Με ωραίο περιεχόμενο. Ουσία ταινίε. Αυτά για την ταινία, εδώ στο Πενταγόνο ο υπουργός Άμυνα πριν λίγες μέρες στη Βουλή είπε ότι είναι ελβετικό τυρί, ελβετικό τυρί αυτά με τις μεγάλες τρύπε οι υπηρεσίες ασφαλείας κάπως του Πενταγόνου κάπως έτσι και το ανέφερε στη Βουλή και προξένησε ένα ενδιαφέρον και μια απορία αυτή η τοποθέτηση. Ήθελε ο Βελόπουλος τώρα να ψέξει, να κατηγορήσει τον κύριο Παναγιωτόπουλο και αναφέρθηκε σε τυρί αλλά όχι όμως στο ελβετικό τυρί. Και έφτασε στο σημείο ο κύριος αυτός, ο κύριος Παναγιωτόπουλος να πει το εξής αμίμητο ότι κάποιοι αξιωματικοί ή στρατιωτικοί έκαναν κασέρι λέει τις υπηρεσίες διότι διέρευσα ο αριθμός των οπλικών συστημάτων τα οποία δόθηκαν. Κασέρι. Μακάρι να ήταν κασέρι. Το κασέρι όπως όλοι ξέρουμε είναι συμπαγές. Δεν έχει τρύπε. Το τυρί ήθελε να πει κάτι άλλο. Αυτό είπε ο αυτό χρησιμοποιούμε όλοι. Το ελβετικό τυρί ή μάρκε διάφορε, Ολλανδικά και άλλα, αν θέλουμε να πούμε ότι κάτι έχει διαρροές και δεν κρατάει λόγω των τρυπών που έχει το τυρί, το κασέρι είναι ό,τι καλύτερο. Μακάρι να ήταν κασέρι. Λεπτομέρεια. Τώρα είναι και μεσημέρι. Πάντα διαλέγουμε κάτι με φαγητό ή γύρω από αυτό γιατί ανοίγει την όρεξη. Το θέμα είναι να έχετε φίλου. Να, λέγαμε πριν, τον Κεβάρα, ο Τσε με το φίλο του, γύρισαν τη Λατινική Αμερική, του άλλαξε αυτό καθοριστικά και οι εξαιτία και αυτού του. Ταξιδιού άλλαξαν τον πλανήτη, πολύ περισσότερο ο ένα από του δύο. Εσεί να έχετε φίλου. Όσοι δεν θέλετε αυτήν τη σχολή του Τσεκεβάρα που μπορεί να οδηγήσει και σε επικίνδυνα μονοπάτια, όπω όλοι ξέρουμε, ανατροπή και αμφισβήτηση, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, θα διαλέξετε το άλλο μονοπάτι που το ακούμε τώρα με παραδείγματα από το Μητροπολίτη Μόρφου. Θα βρει έναν Αγίο που αγαπάς πολύ και θα του λες ό,τι σε αχώνει. Εντάξει, και να του λε βοήθαμε. Άγιο μου Δημήτριε, πες στον Άγιος Δημήτριος, σε παρακαλώ, έχω άχος για τους βαθμούς που να φέρω, που το σχολείο, βοήθαμε». «Μεν του λαλείς να σε βοηθήσει, έτσι σχέτω, ο Άγιος ξέρει». Και με αυτόν τον Άγιον πρέπει να αποκτήσεις πολλή φιλία. Πώς αποκτάς τώρα μια μεγάλη φιλία με έναν Άγιο. Κάνεις την εικόνα του, την έχεις μέσα στο δωμάτιο σου, ξυπνάς το πρωί, προσκυνάς το. Την νύχτα πριν να κοιμηθεί, πάλι προσκinas. Πάντα πριν να προσκινήσει, κάνει τον σταυρό σου. Ωραίο σταυρό, ο Ιμαντολίνο. Μιλά του. Εγώ έχω τον Άγιο Γεώργιο. Παρόλο που εγνώρισα τόσους Αγίους, Αγίου, παιδιώθεν αγάπησα και με αγάπησε πολύ. Ο Άγιο Γεώργιο και αυτήν τη φιλία δεν την εγκαταλείπω με τίποτε. Έτσι θα φιλέψει με ένα-δυο Αγίους. Θα του κάνει την εικόνα του, θα κάνει τη γιορτή του κάθε χρόνο. Θα πιένει την ημέρα τη γιορτή στο σχολείο, θα πιάνει άδεια. Θα κάμνει νηστία και ο τρει ημέρε προηγουμένω θα πάνε. Κοινωνά την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιο Σου όπου έχει προσκύνημα του, θα πάνε. Τον έβρε. Μα αν έχει την Κύπρο, θα πάω στην Ελλάδα, στη Ρωσία. Έτσι, κόρη μου, Χρυσή. Και να σου πω, εγώ θα μείνει άγχο. Γιατί, εν καλά που το εντοπίζει που τα τώρα που είσαι μικρή, γιατί αν κάμιστούν τη δουλειά που σου είπα τώρα, πόσο χρόνο νησί. Δέκα, αν κάμιστούν τη δουλειά καλή μου. Τώρα που είσαι 10, που να γίνεις 25-30, ε θα σου τόσο ναύχο. Εντάξει τόσο. Κατάλαβε, και στα παιδιά σου, θα δοκι τίποτε. Τίποτε. Θα βγούνε ελεύθερα από το αφού. Αν δεν καμίσουν τη δουλειά που σου είπα, Να συμπεθυρέψει με έναν άγιον και να φιλέψει, τα παιδιά σου να πιάσουν διπλάσιο ναύχο. Και να θέλουν φάρμακα. Αντερστάν. Εδώ λοιπόν από εδώ βγήκε το Αντερστάν. Εδώ ακούμε τον Μητροπολίτη να λέει: σαν Ένα κοριτσάκι μικρό, 10-11 χρονών, να κάνει φίλο ή και συμπέθερο, έναν Άγιο. Και με αυτόν τον Άγιο να τον έχει σε εικόνα, να τον προσκυνάει κάθε μέρα και θα γίνουν όλα πολύ ωραία, δεν θα έχει άγχο. Το άλλο παράδειγμα είναι ο Τσέ που μαζί με το φίλο του έκαναν αυτά που έκαναν. Λαό τώρα. Μέρο δεύτερον. Είναι καλό στα μαθηματικά. Με έτσι και έτσι. Θεωρητικό είμαι εγώ, αλλά πάντων. Σου τρει έχεις δύο. Σου τρει, στου έχει δύο. Σου, στρίσ, σου στρίσ, στρίσ, στρίσ, στρίσ, στρίσ, στρίσ, στρίσ, α, δια Εξήντα <στοί> Σωστά. Πόσο είναι εξήντα δια τρία? Ναι, πέντε και τέσσερα πόσο κάνει δηλαδή. Εμείς με γάμα. είπαμε, τι, είμαστε επιστήμονε. Ε, δεν παρακαλώ, πε μου πόσο κάνει πέντε και θα απαντήσω. Ξέρω Το πάμε τη σειρά με Ναι, ναι, κάνει. και πάρα πολύ με τις Αγκράτες με όλο το σεβασμό το Αποστολάκο, ξέρεις, του Καραγγιουζάκου Ποια είναι ο Αποστολάκο? Όλο το Αποστολάκο του Γέρου που βγαίνει Α, το... που λέει Αποστολάκο Ναι, που θα σε ξυπνάει το πρωί από την Εζυψό και τέτοια Να τώρα εγώ, η μικρή Σιριδέα, η ταπεινή, ε, θέλω να ακυρώσω τον Πρωθυπουργό. Κάνσελε πράι μήνυστερ τι. Ναι, ναι. Λοιπόν, να περάσω το δικό μου μήνυμα στα κορίτσια και στα αγόρια να μην αρχίσουν να τρώνε τώρα η, να όπω τρώνε τα κοτσιμπέρι και τα, τα φιλέτα, και πετάνε τα λεφτά του τζάμπα, και να του πω κορίτσια και αγόρια, φάτε, φάτε, φάτε. Φάτε, φάτε, φάτε, φάτε, φάτε. φάτε, φάτε. φάτε, φάτε. πούκομα, πούκομα. Είδατε τι έπαθε ο πρώην Πρωθυπουργό που του βάλανε μπαλαιονάκι, με στην υγινή διατροφή ήταν και στη γυμναστική. Λοιπόν, η, η, τη Σακύρα την είδατε, κορίτσια. Τι έγινε με τη Σακύρα? Ωραία, το κούναγε, ε. Τι, την κεράτωσε. Ε? Και, και την κεράτωσε. Οπότε φάτε, ρε, κορίτσια. Φάτε, φάτε, φάτε. Δεν γλιτώνωσα πουθενά και μου να νύχτα <συμπ> να είσαι η Σακύρα, να είσαι θα το φας <συμπ> Τέτοιοι <συμπ> μαλκίτε <συμπ> είναι. Αυτοί οι άντρε. Λοιπόν, τέλο Εγώ, βέβαια, είμαι τη αντιλήψεω μακριά από τον κόλου μου και που θέλει Αλλά ακόμα δεν το έχω καταλάβει το κερατό. το καταλάβω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Ο Αποστόλη. Ναι, ναι. Σε παίρνω τηλέφωνο από το νησί τη Μήλου. Άκουσα και πρόσφατα μία αναφορά. Και ήθελα να σου πω με ένα βίωμα που ζω και εγώ το πέρα στην οικογένειά μου. Εγώ φύγαινα από σπίτι μου από τα 16 και λήφθησα τώρα στα 43. Γιατί? Άφησα τη δουλειά μου στην Αθήνα και είπα να στη στο νησί να εκμεταλλευτώ την περιουσία. Να, ορίστε. Ένα-δύο σπίτια, μη φανταστεί. Εντάξει, τα έτοιμα όμω. Τέλο πάντων, για πε. Τα έτοιμα. Τέλο πάντων, ο πατέρα μου είναι 87 χρονών και νομίζω ήταν 11 χρονών όταν τελείωσε ο πόλεμο. Δεν έχει ζήσει δηλαδή. Ω παιδί τον έχει καταλάβει. Απλά θέλω να πω να ακουστεί ότι μέσα σε όλη αυτή την αηδία που ζούμε από όλε τι πλευρέ είναι τεράστια, τεράστια, τεράστια η αμορφωσιά των γονιών μα. Κάποια στιγμή λοιπόν σε μια συζήτηση με τον πατέρα που μου εξηγούσε κάτι για του ατμαλότητε του πολέμου κτλ. του κάνω μια απλή ερώτηση, του λέω μπαμπά, ο Κίτλαντ τελικά τι ήθελε να κάνει. Λέει, δεν ξέρω. Αυτό λοιπόν ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρει ποιο είναι ο πλεύρη. Δεν ξέρει, δε κατα... ξέρει ποιο είναι ο Γιουριάτ. Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι ψήφισαν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι τη Νέα Δημοκρατία του 19 Αρκετοί από αυτού είναι παππούτα και γιαγιάδε που θεωρούν ότι μερικοί δεν είναι Δεν έχουν την πρόσβαση, ας πούμε, εσένα. Δεν θα μπορούσε να σε ακούσει ποτέ κάποιο μέσω του χιούμορ να καταλάβει το τι γίνεται στη ζωή. Γιατί και εγώ με τα 35 του το Και θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι είναι και από τα σχολεία ο μου διαβάζει την ίδια εφημερίδα 45 χρόνια. Στην τηλεόραση τουλάχιστον 20 χρόνια από τη ζωή μου και επειδή ε, τώρα κυκλοφορώ, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Προσπαθώ να του βοηθήσω κάτι στο σπίτι, να βλυβαθώ μια βίδα που λέει ο λόγο, κάτι ακούω στην τηλεόραση που παίζει. Προφανώ εμετό, δεν το συζητάω. Αλλά είναι συγκλονιστικό το ότι του κάνει μια απλή ερώτηση. Παιδιά, ο Χίτλε τι θέλει να κάνει. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Ήθελε να καθαρίσει τη φυλή, να καθαρίσει το γένο. Δεν κατάλαβα. Αυτό ήθελα να κάνει. Τέλο πάντων, σε ευχαριστώ κι εγώ για όλα αυτά που λέμε και ακούμε και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει η ελπίδα. Αλλά τέλο πάντων, να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί. <ΣΣΣ> Θα απαντήσω από το λιμάνι του Πειραιά σε έναν πειραιότη και πασαλημανιώτη. Αν και δεν μου αρέσει το πασαλημάνι σε έκφραση, ούτε το τουρκολίμανο. Σας είπαμε ότι η πρώτη δουλειά που θα κάνουμε ως κυβέρνηση είναι να ζητήσουμε από τον ΟΗΕ να διαγραφεί το κρίς και να γίνει η Ελλάς η Ελλάδα. Το όνομά μας είναι Έλληνες, το όνομά μας είναι Ελλάδα, όχι κρίς. Ραφτείτε, αλλάζουμε όνομα. Πρέπει τώρα μπελάδε καινούργοι. Πήγαιναν όλα τόσο ωραία και ξαφνικά πρέπει να αλλάξουμε όνομα. Το brand πρέπει να το αλλάξουμε και αυτό. Έχουμε φούργε, πρέπει να αλλάξουν επιστολόχαρτα, πρέπει να αλλάξουν χαρτιά συσκευασία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το είπε όταν θα γίνουν οι και επειδή σύντομα θα γίνει κυβέρνηση ο Βελόπουλο, θα αλλάξει και το όνομα. Θα είμαστε Έλληνε, επειδή είμαστε Έλληνε μάλλον, θα λέγεται. Ελά στον κύριο Οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον ακούμε σχεδόν καθημερινά να υποστηρίζει το έργο τη κυβερνήσεω, τον Πρωθυπουργό, να λέει τι πρωτιέ τη χώρα, καμιά δεκαριά κάθε μέρα. Ο κύριο Οικονόμου, υπάρχει ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο, παλιότερο βέβαια, πριν πάει στον κύριο Απομιζωτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, που έλεγε τα ακριβώ αντίθετα για τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνονται πω είναι αδιόρθωτοι. Πώ αλλιώ μπορεί να χαρακτηρίσει δύο κόμματα που, με αυτό το πολιτικό περιβάλλον, με αυτά τα δεδομένα, πάνε και παίρνουν με κοινή του απόφαση 15 μέρε πριν τι εκλογέ 50 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν εκλογέ. Ευρώ που χρωστάγανε στι τράπεζε για τα είχαν Δηλαδή, αυτά είναι ευρώ που φορτώνονται στι πλάτε των φορολογουμένων. Αυτό δείχνει ότι ήταν και παραμένουν αδιόρθωτοι. Ήταν και παραμένουν αδιόρθωτοι. Αυτό το επιχείρημα που λένε πολύ σωστό, ενώ χρωστούσαν τα δύο μεγάλα κόμματα, πήγαν και δανείστηκαν, πήραν κι άλλα λεφτά από τον κρατικό Προπολογισμό για να κάνουν τις εκλογές και πολύ σωστά εδώ το κατήγγειλε ο κονόμου. παρόλα αυτά είναι στην Νέα Δημοκρατία χωρίς, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι από αυτό που καταγγέλει μας θύμισε έναν άλλον που επίσης κατήγγειλε για κλέφτες και ψεύτες αλλά είναι στη Νέα Δημοκρατία Όποιο από εδώ και πρόσκει. Ευχαριστούμε εκλογέ. Εφείσει πασκόσκει και νέα δημοκρατία για τη ψήφου του νομποιεί την κλοπή του δημοσίου ρήματο. Κανένας πολίτη αυτής της χώρας Δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκλινόμενο ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά δύο είναι και κλέπτε και ψεύτες. Πολύ ωραία τα έλεγε και ο άνθρωπο Γεωργιάδης και ο ένας και ο άλλος Κατηγορούν και τα δύο κόμματα και έχουν δίκαιο όταν τα κατηγορούν. Γιατί, ειδικά με τον δανεισμό, ειδικά με τη συμπεριφορά του διορισμού, το πώ έχουν διοικήσει την Ελλάδα το 1975 και μετά, έχουν κάθε δίκιο σε αυτά που λένε. Και οι δύο όμω βρίσκονται στο ένα από τα δύο κόμματα, χωρί να έχουν φύγει οι λόγοι οι οποίοι υπήρχαν και ανάγκασαν του δύο πολιτικού να καταγγείλουν τα δύο μεγάλα κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ αυτό μα ενδιαφέρει, γιατί και οι δύο είναι στη Νέα Δημοκρατία. Πολύ ωραία από την ελληνική πολιτική ζωή και επειδή. Η μέρα σήμερα νίκη στον Τσεκεβάρα. Ξεκινήσαμε με το Τσίπι Τσίπι από την ταινία και θα κλείσουμε με αυτό. y fuerte sobre la historia dispara cuando todos han Έτσι τα είδαμε σήμερα Με αυτό σα αποχαιρετούμε Κολλάει το τρίτο μέρος του λαού Λαός δηλαδή Κολλάει και αυτό στο μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο Γεια σας Χθε, μια επίθεση στον Ιάστον Αποστολόπλο, έναν από του ανθρώπου οι οποίοι ρηψοκινδυνεύουν τη ζωή του στη θάλασσα κάθε μέρα για να σώσουν καμιά ζωή από αυτού που προσπαθούν να βυθίσουν τα λιμενικά της Ελλάδος, της Ιταλίας κτλ, από τη Ελλάδα, τη Ιταλία να Χθε, λοιπόν, ο οικονό μου έκανε μια επίθεση στον Αποστολόπλο, τον μίσο, είχε πάνω Μάλλον είτε να το βραβεύσουν για την uh, υπηρεσία του συναδέλφου. Χθε κάνει 10 παρεμφέσει, λέγε. Έλα, ρε φίλε, αλλά όταν αυτά τα μου λύπανα, και σου λένε ότι είναι άγο ο Αποστολόπλο να μιλάει δημοσίω για Τα pushback των Ελλήνων και αν το χαρακτηρίζει εμέσω πλην σαφώ, σαφέστατα προδότη και να δίνει γραμμή. Ε, καλά όλα... κάνει όταν η πολιτική τη κυβέρνηση είναι pushbacks που σημαίνει ότι μπορεί α... να χαθούν κάποιε διαδρομή, Πάει όλο το... ο μαλάκα και του σώζει. Δυστυχώς, είναι πήρε, κόντρα πένετε... στην πολιτική τη κυβέρνηση. Άι στον διάλογο, πιάμε τον καθένα που αποφάσισε. Το κακό είναι φίλο ότι τα pushback και η πολιτική τη κυβέρνηση δεν είναι πλέον. Ένα ήταν ο σωτήρα. Ένα ήταν ο Κυριάκο που θέλει ο καθένα. Μεγάλη χαρά. να σώζει κόσμο. Πάντω φίλε, δεν θέλει μόνο να κάνει pushbacks και να πνίγει του φτωχού που έρχονται σε μάρθ Η στοχοποίηστη, αυτό που κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο για να κερδίσει πέντε ψήφου παραπάνω. Είναι γιατί αυτά τα μουνούπανα, για να μην πέσουν, είναι ικανά να κάνουν τερμά επεισόδια με Τούρκου, Να βάζουν, να κάνουν ποκρόμς, όποιον έχει κοτσίδα στον δρόμο. Οτιδήποτε θα κάνουν για, για να μην κοιτάς αυτού, να κοιτάς το διπλανό σου, όπως κάνουν πάντα. Α. Απλά είναι ακόμα πιο ακριό αυτό με τα τουτσέκια. Λοιπόν, καλή μας τύχη. Ναι, αποστολή! Ελά! Επιτέλου, ρε παιδιά, η παραμεθόριο πρέπει να έχει προτεραιότητα. Βάζετε να πούμε τον κάθε επιγραμμένο. Από Σάμο Χίο Ανταπόκριση, τι κάνει. Καλά, σε χαιρετώ. Από Σάμο Χίο Ανταπόκριση, έχω πει να κάνω διαφήμιση για τον νησί μου, γιατί όλοι λένε ότι παίρνω και του βρίζω. Σάμο Χίο και... είναι το ίδιο νησί, τώρα μισό γιατί. Συγγνώμη, ο Τσίπρα, μπορεί να μπερδεύετε. Λοιπόν, ελάτε στη Σάμο τώρα, την πανέμορφη, την καταπράσιμη, τη φθηνή, τη γαμάτη, την κούκλα, την αγάπη μου. Αυτό το έχω κλέψει. Έχουν μειωθεί τα κοντήλια για, τη δαση, για την πυροπροστάσινη. και από πέρυσι κι άλλο κι εσείς μου λέτε ότι φταίρε τα πουλάκια Εδώ μειώθηκαν το... τα κονδύλια για την πυροπροστασία στην Εύβοια που κάει και το μισό νησί ε, Μειώθηκαν γιατί δεν χρειάζεται Τι να πυροπροστατεύσεις ε, τώρα Πραγματικά σου λέει αφού κάει και ε, όλη ε, η βορειά Εύβοια ε, Επειδή όμω υπάρχουν άλλα νησιά που έχουν πρόβλημα όπως ας πούμε η Σάμος Τα κοντήλια τα Κονδύλια, το, κοντήλ, κοντήλι για... το κοντήλι που λέμε Κοντήλι για... το κοντήλι που... Μιλήσω. Πολύ ωραία! Όχι, ένα λεπτό. Φωνάζω, ξηπνίστε! Είστε εναρκωμένοι, βολεμένοι! Σήμερα τώρα η Ελλάδα δεν είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα είναι σκλαβωμένοι στου Γερμανού, Γάλλου, Αμερικάνου και Τούρκου, Μουσουλμάνου, Λαπρομετανάστε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Είστε για τη... ε, επανάσταση, επανάσταση. Περνάει ο χρόνο. Δεν <συγλίωσα> ξέρω. Προειδοποιώ. Όλοι στο Σύνταγμα φωνήλια όργησε να πέσουν οι Γερμανοί, Γάλλοι-Αμερικάνοι και Τούρκοι-Μουσουλμάνοι λαφρομετανάστε. Έγινε κομμουνίστρια. <συγλίωσαι> Ναρκωμένοι, βολεμένοι, ξυπνήστε, ξυπνήστε <συγλίωσαι> Έγινε κομμουνίστρια. Τι επανάσταση, τι είναι αυτά. είσαι <συγλίωσαι> καλά, η μόνη. Είμαι κομμουνίστρια. Είμαι αντίον τον κομμουνιστών. Α, επανάσταση του Παπαδόπουλου. Τέτοια επανάσταση. Ναι. Η Ελληνική Επανάσταση για τηλευτεριά της χώρας Κατάλαβα, κατάλαβα τι λες, ναι ναι το πιάσα. Λοιπόν, λες, πρέπει ναι. να σε αφήσω, περνάει ο χρόνος Φίδα του σατανά Πέντε Όχι, Τέσσερα του σατανά. Τρία Δύο, δύο, δύο να Ένα για χαρά Χριστός Ανέστη δεν είπε Α, Ανέστη. Α, αυτό αυτό, λέγε Ανέστη και θα σε κλείσω εγώ, ξέρω ο Κριστόφ θα καλή ανάσταση στην Ελλάδα. Ε, ε, είναι Η νύπεδη κοστήμε ε; Τον νου σου. θα Τα κόβουμε αυτά. Χριστό Έλα για. Και καλή ανάσταση στην Ελλάδα. Με τη Χριστό... λέει. Κατάλαβα. Περάσαμε το χρόνο, λοιπόν, πολύ επόμενη γραμμούλα, για σας; Κριστόφ σαν...